Ξεκινάμε και καλό μεσημέρι σε όλους Μία και 8 πρωτα λεπτά τη ώρας Ακριβώς την ώρα μας όμως Ε, η μέρα μας καθυστέρησε κάτι μήνες Λέμε και χρόνια πολλά ακόμα Όχι δεν λέμε, έχει περάσει και τη φωμά 40 μέρες, εντάξει χρόνια πολλά τοτε. Τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε καλά και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Ντέβολο η οποία μας έχει ένα πολύ μεγάλο δώρο για το διαγωνισμό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Πέτρο Γκοτζίνο να μας τα πει από κοντά. Ε, μείνετε συντονισμένοι. Για να κάνουμε το διαγωνισμό μας θα πρέπει να μα στείλετε ε, SMS. Ε, Γράφοντας α αφήνοντας κενό και ονοματεπώνυμο και ένα mail, mail έτσι? Να ξέρουμε να σας βρούμε ε, στο 5.41.60 Δεν το κάνω μέσω facebook γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές Οπότε μέσα, μέσα όλοι μαζί για να ξέρουμε και τι κάνουμε Ο Κώστας Μουρέλας ρυθμίζει τον ήχο, ο Θέμης έχει τη μουσική επιμέλεια της η Δήμητρα Κόχυλα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος είναι η Βάλια Καϊμάκη. Πάμε για την πρώτη μουσική ανάσα και μετά να ξεκινήσουμε. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day Hey hey hey Δεν ξέρω αν θα το εξηγήσω καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεχνολογία ε, στην οποία μπορείς να κάνεις ασύρματο δίκτυο στο σπίτι μέσω του δικτύου του ρεύματος. Ε, το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά εγώ επειδή είμαι ανεπίδεκτη μαθήσεω, θα παρακαλέσω τον κύριο Κοντζίνο να με, με συγχωρήσει. Όταν δεν χρησιμοποιεί καλά μια τεχνολογία, δύσκολα μπορεί να την εξηγήσει κιόλα. Ε, ο κύριο Πέτρο Κοντζίνο, λοιπόν, ο οποίο είναι εδώ μαζί με την Τέβολο, η οποία έχει και ένα δώρο για εσά, θα τα πούμε μετά. Και να μα εξηγήσει καταρχήν την τεχνολογία. Ένα προσαρμογία, λοιπόν, WiFi μέσω του δικτύου του, του ηλεκτρικού ρεύματο. Καλό, καλό μεσημέρι, κύριε Κοντζίνο. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα φίλε ακροάτε και φίλοι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, ακούγεται, είναι πολύ απλό, όσο ακούγεται mm -hmm. πραγματικά. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρικού ρεύματο, να μεταφέρουμε σήματα, ασύρματα και ενσύρματα τα οποία συνδέουν συσκευέ μεταξύ του, δηλαδή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το ίντερνετ, για παράδειγμα, ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με έναν άλλον ε, μεταξύ του, για να mm -hmm. μπορέσουν να ανταλλάσσουν δεδομένα. Το κόνσεπτ ουσιαστικά είναι αυτό, δηλαδή τοποθετούμε τις συσκευέ μας το ρεύμα, τις συνδέουμε με τις υφιστάμενες μας συσκευές και έχουμε την σύνδεση μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, ε, αν εγώ θέλω να, να έχω δίκτυο σε άλλα σημεία του σπιτιού που δεν πιάνει το ασύρματο, ναι. έτσι, γιατί mm -hmm. είναι δυο ρόφους παραπάνω ναι. ή γιατί δεν ξέρω οτιδήποτε, ε, μπορώ να βάλω τον προσαρμογέα στην πρίζα σωστά. και να συνδέσω εκεί το, τον υπολογιστή μου με το καλώδιο. Σωστά, σωστά. Συνδέω με τον έναν προσαρμογέα στο router στην προκειμένη περίπτωση mm -hmm. γιατί μας ενδιαφέρει το ίντερνετ κυρίως. Και μετά στο επιθυμητό δωμάτιο που θέλουμε να πάμε βρίσκουμε απλά μια μπρίζα ρεύματος, τοποθετούμε τον δεύτερο προσαρμογέα ή αντάπτερα αν θέλετε, με τον οποίο μπορούμε να συνδεθούμε ασύρματα και ενσύρματα. Δουλεύει πάντως. Σαφέχοντα. Εγώ ξέρω, ξέρω ανθρώπους που το έχουνε. Ε, και δουλεύει, πραγματικά δουλεύει. Απλώ ε, τώρα έχετε βγάλει και το Wi-Fi, παλιά ήταν μόνο ενσύρματο, τώρα έχει, είναι και, και ασύρματο. Και, και ασύρματο. Είναι, ήταν και παλιότερα ασύρματο, αλλά έχει γίνει τώρα ασύρματο και πολύ πιο εξελιγμένο. Ε, η τεχνολογία αυτή σήμερα μα δίνει και την δυνατότητα να, φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο δίκτυο σε μεγαλύτερου χώρου. Mm -hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είχαμε ένα σπίτι με τέσσερα ή πέντε δωμάτια και τρει ορόφου, mm -hmm. θα μπορούσαμε σε κάθε όροφο να είχαμε έναν τέτοιο προσαρμογέα, ο οποίο δημιουργεί ένα ενιαίο δίκτυο. Το οποίο σημαίνει ότι όπου και να μετακινηθώ με την ασύρματη μου συσκευή, η οποία μπορεί να είναι ένα tablet, μπορεί να είναι ένα laptop ή notebook, μπορεί να είναι ε, ένα κινητό τηλέφωνο θα βρίσκομαι πάντα στο πιο ισχυρό σημείο εκπομπής ε, του ασύρματου δικτύου, το οποίο mm -hmm. σημαίνει ότι ε, δεν χάνομαι καθόλου από το δίκτυο. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι βρίσκεται στο... Στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή και δραστηριοποιείται μέσα στο YouTube. Βλέπει κάποιο βίντεο, ένα απόσπασμα και θέλει να το δείξει, π.χ., στον αδερφό, στο φίλο του, ο οποίο είναι στο δίπλα δωμάτιο. Mm -hmm. ε, στα, ε, στα κανονικά και κλασικά δίκτυα που ξέρουμε ότι όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε. Ε, τόσο, ε, τόσο, τόσο χειρότερο είναι το σήμα. Ναι. ναι, τόσο πιο πολύ χάνουμε το σήμα. Στην περίπτωση αυτή τη τεχνολογία WiFi Move, έτσι ονομάζεται αυτή, ε, έχω πάντα το πιο ισχυρό σήμα μαζί μου σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δηλαδή. Αν από τον σταθμό 1 που ξεκινάω και απομακρύνομαι έχω πιο αδύναμο σήμα και ο σταθμός 2 μου δίνει το πιο δυνατό, θα μου το δώσει αυτόματα χωρίς να χάσω ούτε ένα κλάσμα δεύτερο. Δουλεύει δηλαδή κάπως όπως οι κερές του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Ναι, Ότι ο, ο, οπουδήποτε κι αν είσαι πιάνεις εκεί το, το πιο ισχυρό σταθμό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ, είναι αρκετά σημαντική εξέλιξη τεχνολογία αυτή. Βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να, να ισχύει και ότι το ρεύμα να είναι στο ίδιο δίκτυο. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή δύο διαμερίσματα πάνω, ε, αν δεν κάνω λάθος. Ε, όχι, ουσιαστικά τα καλώδια του ρεύματο δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν mm -hmm. γνωρίζουν όρια, παρά μόνο αποστασιακά, δηλαδή το όριο της τεχνολογίας Powerline που ονομάζεται είναι 300 μέτρα. Mm -hmm. Και επειδή δουλεύει και σε τριφασικό ρεύμα. Ε, η μετάβαση από φάση σε φάση είναι επαγωγική. Άρα αυτό σημαίνει ότι επαγωγικά σημαίνει αν καλώδια είναι δίπλα-δίπλα, πηγαίνει δίπλα, ε, πι, από τη μία φάση στην άλλη, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Mm -hmm. Άρα, αν και το διπλανό διαμέρισμα είχε τα καλώδια ακριβώ μαζί με τα δικά μου, τότε δεν θα υπήρχε όριο, δεν θα υπήρχε σύνορο. Mm -hmm. Αλλά ο συνήθω αυτό βέβαια δεν συμβαίνει. Γιατί ο καθένα μπορούμε... έχει τη δικιά του καλωδίωση. Ναι, βεβαίω. Mm -hmm. Γιατί δεν θα θέλαμε κάποιο γείτονα, ο οποίο θα πάρει το ίδιο προϊόν, να μπορεί να μπει στο δικτύό μα. Mm -hmm. Αλλά. Ασχέτως, εάν συμβεί αυτό σε κάποια έτσι πολύ παλιά εγκατάσταση, χρονολογία 40 ή 50 ετών πίσω, mm -hmm. υπάρχει και το κουμπί της κρυπτογράφησης, το οποίο είναι πολύ απλό, δεν θέλει ούτε προγράμματα, δεν θέλει γνώσεις. Το πατάμε για ένα δευτερόλεπτο στην κάθε συσκευή mm -hmm. και από εκεί και πέρα δημιουργεί έναν δικό του κωδικό 128bit, ο οποίο δεν παραβιάζεται και δεν θα μπορέσει κανένας να μπει στο δίκτυό μας. Και ούτε κι εμείς έχουμε πρόβλημα με αυτό γιατί... Ναι, Όχι, δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα. Ναι. Ε, εμ, εγώ ήθελα να ρωτήσω το μέλλον που το βρίσκεται σε όλε αυτέ τι ηλεκτρονικά. Όχι, καταρχήν πριν από αυτή την ερώτηση, να σα mm -hmm. κάνω μία άλλη. Mm -hmm. Τι άλλου είδο συσκευέ μπορούν να επικοινωνήσουν. Ε, όλε οι συσκευέ που αντιπροσωπεύουν την τεχνολογία Powerline. Ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε και συσκευέ, οι οποίε μπορούν να συνδεθούν πάνω του USB συσκευέ, όπω είναι ένα εκτυπωτή να τον κάνουμε δικτυακό mm. ή έναν εξωτερικό σκληρο δίσκο που έχουμε να τον κάνουμε και αυτόν δικτυακό. Να έχουν οι διάφοροι χρήστε πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια. Και το πιο ενδιαφέρον έρχεται τώρα. Είναι πιο ενδια... γιατί ακόμα και το ασύρματο δίκτυο είναι αρκετά ισχυρό, mm. ε, με αυτή την τεχνολογία μπορούμε να έχουμε τον εκτυπωτή σε άλλο δωμάτιο με την άνεσή μα. Κάτι που ένα απλό ασύρματο δίκτυο Η ίντερνετ δεν μας το επιτρέπει. Σαφέστατα δεν το επιτρέπει. Άρα μπορούμε να έχουμε συσκευέ USB. Όπως και το πιο ωραίο είναι τώρα που έχει έρθει, είναι η κάμερα. Δηλαδή σήμερα μπορούμε να έχουμε και μια κάμερα παρακολούθησης μέσα από το οικιακό ρεύμα, mm -hmm. χωρίς να κάνουμε παραμετροποιήσει απολύτω τίποτα, την οποία την τοποθετούμε σε όποιον χώρο θέλουμε όπου έχουμε ρεύμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι ευέλικτη η τοποθέτησή της. Και μέσα σε πέντε λεπτά, μόλις κατεβάσουμε από το ίντερνετ την εφαρμογή, είστε μέσα στο smartphone μα είτε το σύστημα της Apple, κατεβάζουμε την εφαρμογή και έχουμε πρόσβαση στο σπίτι μας, στο χώρο που θέλουμε να παρακολουθήσουμε live εκείνη την ώρα. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Βάζουμε την, την κάμερα που την έχουμε, την Τι έχουμε με το USB στον στο adapter. Το Α, τη βάζουμε στο ρεύμα. ρεύμα. δεν είναι USB αυτή η κάμερα. Είναι και αυτή μια power line συσκευή, η οποία απλά προσθε... την προσθέτουμε. Στον adapter επάνω. Στο ρεύμα, στο ρεύμα. Oh, στο ρεύμα, στο, στο, ρεύμα, στο ah, ρεύμα, Μάλιστα, απλώς. πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα καλό δύο. Συγχωρήστε τις ερωτήσεις μου, αλλά ξέρω ότι επειδή ναι, όχι, όλες είναι. αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες δεν είναι... <laughs> <laughs> <laughs> και η κάμερα είναι πολύ σημαντική διότι αναζητάμε σήμερα όλοι έναν έτσι οικονομικότερο και προπαντό απλούστερο τρόπο για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε κάποια σημεία. έτσι, γιατί... Πολλοί κόσμος το σκέφτεται αυτό να βάλει κάμερα. Ειδικά γονεί που έχουν παιδιά έχουν ναι. γονείμω μια ανησυχία, είτε είναι με κάποιον και κυρίω όταν δεν είναι με κάποιον. Σωστά, βεβαίω. Ε, πο Πολλέ φορέ το έχω ακούσει σε mm -hmm. συζητήσει ότι ψάχνουν έναν τρόπο ε, να έχουν εικόνα στο σπίτι. Ναι, βεβαίω. Και αυτό το, το καλό είναι ότι μπορώ να την έχω την εικόνα από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και να βρίσκομαι. Γιατί πάει μέσω ίντερνετ. Mm -hmm. δεν, θέλω να παρα... δεν χρειάζεται να παραμετροποιήσω κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να κάνω στο δίκτυό μου, να έχω στατικές διευθύνσεις, μέσω του ίντερνετ με διοχετεύει ακριβώς την δικιά μου κάμερα. Μπορώ να βάλω μέχρι 7 κάμερες σε έναν χώρο mm -hmm. και να τις παρακολουθώ από το τηλέφωνο μου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ε, θα μας κάνετε μια, μια σύντομη παρουσία των προϊόντων με την έννοια... Ε, επειδή υπάρχουν διάφορες, διάφορες και θα μας πείτε και τι είναι αυτό που προσφέρετε στους ακροατές μας. Να το πω αμέσως. Ε, επειδή υπάρχουν διάφορες ναι. κατηγορίες προϊόντων, πιο απλά έως πιο σύνθετα, mm -hmm. ε, θα μας πείτε δύο λόγια το καθένα. Θα σας πω αμέσω. Να, να πάμε λίγο πίσω σε αυτό που είπατε, που βλέπουμε το μέλλον, δύο ναι, λεπτά ναι. να ολοκληρώσουμε ναι, ναι, ναι, πάνω βέβαια, το αυτό, ναι, ναι, ναι. γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που Δεν είπατε. Θα, θα επέμενα και πιο μετά α, μετάξει, αλλά, πιο Όχι, όχι, ας πάμε στο και μετά στα προϊόντα. Το μέλλον είναι το εξής. Η ενέργεια, ο τρόπος που την χειριζόμαστε και την χρησιμοποιούμε γενικότερα στο σπίτι μας ή στις επιχειρήσεις, μεταβάλλεται και αλλάζει καθημερινά. Mm -hmm. Τι εννοώ με αυτό, ψάχνουμε όλοι καλύτερους πόρους, περισσότερους πόρους ή πόρους εξοικονόμησης ενέργειας. Mm -hmm. Γιατί η σπατάλη, όπως και να έχει, κοστίζει αρκετά χρήματα. Οι συσκευές αυτές λοιπόν έχουν τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνούν απευθείας με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Mm -hmm. ε, βάσει της καινούργια νομοθεσίας οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να συνδέονται με την οικία... Ε, με κάποιον τρόπο, με τις συσκευές, με τους καταναλωτές, δηλαδή τα ψυγεία και οτιδήποτε υπάρχει. Οι συσκευές μας λοιπόν είναι έτοιμες, έχουν το software ήδη πάνω, όπου μπορεί κανείς να δει ανά πάσα στιγμή την ώρα της κατανάλωσης, τι καταναλώνει η κάθε συσκευή και πού κερδίζω. Mm -hmm. Κερδίζω στο ότι μπορώ να προσαρμόσω τις ανάγκες μου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, δηλαδή... Ε, όταν ένας πάροχος ο οποίος μας έχει ένα backup, να το πω έτσι, ρεύματος στιγμή 100%, mm -hmm. ενώ εγώ χρειάζομαι μόνο 20% γιατί είμαι στη δουλειά όλη την ημέρα και δεν υπάρχει κανένας και θέλω μόνο να δουλεύει ένα ψυγείο για παράδειγμα, mm -hmm. τότε μπορώ να ζητήσω τις ώρες εκείνες να έχω μόνο παροχή για αυτό, δηλαδή ελάχιστη. Αυτό εξοικονομεί χρήματα και για τον πάροχο αλλά και για μας. Άρα τα τιμολόγια μεταβάλλονται και γίνονται πιο ευέλικτα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, μπορώ να δω τι διαρροέ που ενδεχομένω έχω από κάποιε συσκευέ. Πριν, πριν γίνει ζημιά. Ναι, πριν γίνει ζημιά. Και το τρίτο, το πιο ωραίο, είναι μπορώ να επικοινωνήσω και με συσκευέ. Δηλαδή, τα καινούργια ψυγεία έχουν, έχουν την δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο ασύρματα και ενσύρματα. Uh -huh. Τώρα, μπορεί να ρωτήσει βέβαια κανεί γιατί το ψυγείο, αλλά να αναφέρω ένα, ένα πιο απλό παράδειγμα. Το κλιματιστικό. Για παράδειγμα, έχουμε φύγει από το σπίτι και έχουμε ξεχάσει το κλιματιστικό ανοιχτό. Αυτό συμβαίνει πολύ τακτικά ή θυμόμαστε ότι θέλουμε να το κλείσουμε ή να το ανάψουμε νωρίτερα λίγο πριν φτάσουμε mm -hmm. Με όλη αυτή την τεχνολογία μπορούμε πλέον να ελέγξουμε και να... Δώσουμε έλεγχο σε συσκευέ, δηλαδή να πούμε ότι από το smartphone μα, σε παρακαλώ, άνοιξε το κλιματιστικό τώρα, γιατί σε 10 λεπτά θέλω να έρθω και να είναι ζεστό το δωμάτιο. Και το θερμοσύμφωνο, κύριε Κοντζίνο, πλήρε αυτά oh, τα παιδιά. Ό, το θερμοσύμφωνο. οτιδήποτε θα έχει δίκτυο πάνω θα επικοινωνεί. Αυτό είναι το λεγόμενο smart grid και smart metering, ή απλά ε, έξυπνο σπίτι. Πόσο, πόσο κοντά είμαστε σε αυτό όμω. Ε, Νομίζω ότι η τεχνολογία υπάρχει, αλλά ναι. πόσο κοντά είμαστε στην εφαρμογή της, τη, στην διάδοσή τη. Η, η, η τεχνολογία υπάρχει από το 1991 του smart home. Απλά με Διαφορετικούς τρόπους. Υπήρχε μόνο μέσω ρεύματο, μέσω τους πίνακε, ειδικού πίνακε κτλ. Είμαστε πολύ κοντά. Το 2014 ξεκινάνε οι πρώτε εφαρμογέ σε Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει και σε εμάς. Το μέλλον λοιπόν είναι, είναι εδώ σιγά είναι σιγά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Επίσης έχω και τον φίλο τον Βασίλη ο οποίος μας λέει ότι δοκίμασε, το, δοκίμασε από τον τέταρτο στο υπόγειο mm -hmm. και δούλευε μια χαρά το, ναι, ναι. ο αντάπτω του, του, του, του δικτύου του, της δέβολο. Και όχι μόνο αυτό, ότι μπορούμε να βάλουμε και μέχρι 64 adapters σε έναν χώρο mm -hmm. διαφορετικού τύπου ή ίδιου, ό,τι και να είναι. Για πείτε μας λοιπόν τους τύπους. Ε, οι τύποι είναι ότι έχουμε έναν adapter που ξεκινάμε για το απλό το σπίτι, για έναν χρήστη ο οποίος ε, θέλει απλά να το τοποθετήσει στην πρίζα. Ε, έχουν και μια ενσωματωμένη πρίζα για να μην χάσουμε την πρίζα στον τοίχο, άρα μπορεί να βάλει και το πολύ πρίζο του πάνω με μια έξοδος. Ε, μετά έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει τρεις εξόδους. Mm -hmm. Μετά έχουμε ένα άλλο προϊόν το οποίο έχει τρεις εξόδους και ασύρματο σε mm -hmm. ταχύτητες 500 Μbps και 200 Mbps. Έχουμε τη συσκευή USB. Και που το έχετε τις ταχύτητες αυτές. <laughs> Δεν επιμένω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι, και Μετά έχουμε και σε USB και έχουμε σαφέστατα και την κάμερα. Mm -hmm. Και σύν επιπλέον έχουμε τα προϊόντα τη επαγγελματική κατηγορία, τα οποία δεν συνδέονται μόνο με σωρεύματο, αλλά συνδέονται και μέσω καλώδιου ομοαξονικού, δηλαδή κεραία, τηλεφώνου ή ενό απλού ζεύγου. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα ξενοδοχείο. Το Axial σήμερα... που λέμε Κουάξια, για τι ναι. κεραίε. Έτσι ακριβώ. Mm. Τα 75 όμω. Σκεφτείτε σήμερα ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει παντού τηλεοράσει, αλλά δεν έχει δίκτυο και θέλει να το δικτυώσει, δεν θα γκρεμίσουμε ούτε μισοτούβλο. Θα μπούμε μέσα μέσα από το καλώδιο της κεραίας και σε 15 λεπτά έχει δικτυωθεί το κάθε δωματιό του. Βέβαια, αυτά θέλουν, όπως μου λένε και εδώ η καλή μας τεχνική θέλουν και καλές συνθήκες ασφαλείας. Γιατί οι είναι... συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν. Είναι 128bit AES Pro, mm -hmm. το οποίο σημαίνει ότι η κρυπτογράφηση είναι σε δεύτερο βαθμό. Αυτό Όχι είναι... ασφαλεία για να μας κλέβουν, ασφαλείας για να μην γίνει παρανάλωμα όλο το δίκτυο του, του ρεύματο. Όταν του, του βάζουμε πάνω πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό mm. όμως οι συσκευές αυτές έχουν ένα ενσωματωμένο φίλτρο γιατί έχουμε υπόψη μας τους καταναλωτές στο σπίτι που μπορεί να είναι ψυγείο, πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα ή ένα τίμερο όλα αυτά που δημιουργούν θορύβους και αυτοί οι θόρυβοι, δηλαδή αυτό το φίλτρο ονομάζεται αντιπαρασιτικό εκπέμπει από τα 2 MHz ως τα 68 και από εκεί και πέρα ότι όταν μια άλλη συσκευή παρενοχλεί εκείνη την ώρα σε κλάσματα δευτερολέπτου αλλάζει συχνότητα. Μάλιστα. λοιπόν και τι θα μας δώσετε για τους ακροατές μας οι οποίοι ε... έχουν μισή ώρα να μας στείλουν SMS το 54160 με ονοματεπώνυμο και mail. Και εμείς σας θα δώσουμε τον νικητή κύριε Γκουτζίνο. <laughs> να είστε καλά. Εμείς ε, να είστε καλά που μας κάνετε τέτοια ωραία προσφορά <laughs> την εκπομπή μας ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να δώσουμε το προϊόν αυτό Είναι το Devolo Dylan 500 WiFi, Είναι η καινούργια μας καινοτομία Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος όπως είναι μια μικρή μπριζούλα Και ελπίζω να έχω κάποια επιβεβαίωση από την νικίτρια ή τον νικητή Ο οποίο θα... Θα μας επιβεβαιώσει ότι όντως είναι τόσο μικρό όσο το περιγράφω. Όχι, όχι, θα μα, θα, μας, θα βγάλουμε και τον νικητή να μας πούμε πώς το χρησιμοποιήσε και τι αν του άρεσε. Τι, Α, πολύ έτσι. πολύ ωραία. Ναι, τσάμπα δεν είναι τίποτα, κύριε Κουτσίνο, σήμερα. <laughs> να <laughs> έχουμε και ένα feedback, <laughs> πολύ ωραία. Ωραία, να πω λοιπόν σε όλους ακρατές, ότι στέλνουν μήνυμα στο 54160, γράφοντας ΑΠ, ονοματεπώνυμο και το, και το mail τους, και από τώρα μέχρι και τις 2 παρα 5, να τα αφήσουμε κύριε Κοντζίνο, ναι, για να έχουμε και 5 λεπτά καιρό στο τέλος να κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε Δήμητρα εδώ, θα μα πει τον τυχερό αριθμό. Μετά θα δείτε τη Δήμητρα, ποιο τον κέρδισε. <laughs> Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί αυτή η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή στον κόσμο ακόμα. Όχι, αλλά ναι. θα γίνει όμω, φαντάζομαι. Θα, θα γίνει πολύ έχει... σύντομα, έτσι όπω μα τα περιγράφετε κιόλα. Έχει αυξηθεί αρκετά έτσι, η ζήτηση από πλευρά και τα ερεθίσματα από ερωτήματα από του υποψήφιου και χρήστε πλέον, νυν χρήστε οι οποίοι και προσθέτουν συσκευέ. Δηλαδή είναι πολύ ευ... Είναι εύκολο στο μέλλον ένα σπίτι να έχει 6, 8, 10 συσκευές μας. Ναι. Ε, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται τα μηνύματα. Πολύ να ωραία. σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σας πούμε καλό μεσημέρι από εμάς. καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.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 Turn and turn and turn and turn around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da power I'd like to go out, taking a shower.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 Yellow lemon tree Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων σήμερα και εμείς διαλέξαμε από όλα τα μουσεία που έχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και το βράδυ και όλη την ημέρα προσφέρουν πάρα πολλά στους φιλομούσιους να το πούμε έτσι. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε να πάμε στο πλανητάριο, εκεί κάτω χαμηλά σύγκρου προς το φάληρο. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Μάνο Κιτσόνα, ο οποίος είναι ο τεχνικός Διευθυντή του, του Ευγενίδιου ε, πλανηταρίου. Ή πλανητάριου, τι λέμε κύριε Κιτσόνα. Πλανητάριου. Πλανετάρι, δεν, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Κάτι έχει εδώ κάπου ανεβαίνει και κάπου κατεβαίνει ο, ναι, ο τόνος. Ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, ε, έχουμε σήμερα, έχετε, προσφέρετε από τι 9 το βράδυ και μετά, μια σειρά από εκδηλώσεις, Ακριβώς. τις οποίες θέλουμε να μας τις πείτε. Ήδη οι φίλοι της εκπομπής που τα ανέβασα μας είπαν ότι θέλουν να πολύ να έρθουν και θα έρθουν. 8.30 ώρα ξεκινάει... Να σας, πω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω, γιατί δεν είναι μόνο το πλανηταρίο, είναι σε όλο το ίδρυμα. Ναι, λόγηση, βέβαια. Αλλά θα ξεκινήσω με το πλανητάριο. Mm -hmm. ε, στο πλανητάριο, λοιπόν, ε, έχουμε τρεις δωρεάν παραστάσεις για το κοινό. Τις mm 9.30, -hmm. στις, στις 10.30 και στις 11.30. Θα είναι η, παρα... η τελευταία παραγωγή του πλανηταρίου. Η παράσταση «Ο ζωντανό πλανήτη. Mm -hmm. Ε, μας και... πείτε και δύο λόγια για αυτή, ναι, Πριν ο, ο πλανήτης, <coughs> ε, μιλάει για ε, τον πλανήτη μας, καταρχήν τη Γη... και το, το λέμε ζωντανό γιατί υπάρχουν τα ηφαίστεια... υπάρχουν τεκτονικές πλάκες που μετακινούνται και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα βλέπουμε και σε κάποιους άλλους πλανήτες... ή δορυφόρους άλλων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Mm -hmm. Με τις τελευταίες ε, ε, ανακαλύψεις που έχουν γίνει σχετικά αλλά και έχει και ένα, μια πολύ ωραία, δύο πολύ ωραίες αναπαραστάσεις ε, της, ε, του σεισμού που έγινε στο Σαν Φραντζίσκο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ε, που ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει Δεκατία το του 20 κάποια στιγμή έτσι. Πιο νωρίς, ναι. πιο νωρίς. Πιο... Πιο νωρίς. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα εκεί, που γίνονται mm -hmm. πάντα σεισμοί και έχει μια καταπληκτική αναπαράσταση αυτού του σεισμού, καθώς επίσης, και μία αναπαράσταση από το σεισμό και το τσουνάμι που έγινε πριν μερικά χρόνια στην Ιαπωνία. Mm. Ε, εκτός από την παράσταση αυτή, <coughs> συγγνώμη, έχουμε, ε, ελπίζω ότι ο καιρός θα είναι πολύ καλός μέχρι το βράδυ, γιατί θα μαζευτούν ε, ε, από την... Ε, για να γίνουν παρατηρήσεις με τηλεσκόπια από την Ελληνική Αστρονομική Ένωση, αστρονόμοι, με τα τηλεσκόπια τους στο προάβλιο χώρο του πλανηταρίου, mm -hmm. από τις 9 η ώρα. Και θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να βλέπει ότι είναι ορατό, έχουν διαλέξει ότι αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές για να δουνε διάφορα πλανήτες, τον κρόνο, τα δαχτυλίδια και όλα αυτά mm -hmm. τα πράγματα. Τι, η, επίσης έχουμε μία ομιλία ε, που νομίζω εγώ θα την ε, πρότεινα ανεπιφύλακτα. Θα ξεκινήσει και αυτή η νέα ώρα. Είναι του καθηγητή αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ε, Μανώλη Πλειόνι. Mm -hmm. Και το θέμα είναι το πώς γεννήθηκε το σύμπαν. Οι τελευταίες θεωρίες για τη γέννηση του σύμπαντος. Το... Πε, μετά το Big Bang, ας πούμε. <laughs> από έτσι, είναι και... <laughs> Ακριβώς, και είναι. Θα, θα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Το ζήτημα είναι ότι ο είναι. Ένα καταπληκτικό ομιλητή και μπορεί να μετα... γιατί η ομιλία θα είναι για το γενικό κοινό, δεν θα είναι. Ναι, δεν είναι εξειδικευμένη. Ναι. ακριβώ. Έχει, λοιπόν, φο... έχει φοβερό ταλέντο, έχει μεταδοτικότητα και γι' αυτό τον ε, διαλέξαμε. για να μπορέσει να εξηγήσει τον κόσμο όσο πιο απλά γίνεται αυτά τα φαινόμενα που όπως ξέρετε είναι και λίγο δύσκολα. Mm -hmm. ε, Αυτέ είναι οι εκδηλώσει κυρίω του πλανηταρίου Παράλληλα όμω. Η Διατραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας θα είναι επίσης ανοιχτή από τις 9 μέχρι τις 12, με δωρεάν εισιτήριο. Και στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα γίνουν δύο εκδηλώσεις. Μία παρουσίαση του βιβλίου «Το φύλλο της τεχνολογίας και η τεχνολογία του φίλου Αυτή θα ξεκινήσει λίγο πριν τις 9, 9 παρα 10. Και η τελευταία εκδήλωση στις 10.30 είναι μια βραδιά αφήγησης για μεγάλους με τίτλο και αν σου μιλώ με παραμύθια». Θα είναι η Νίκη Κάπαρη και ο Γιάννης ψημάδα, που έχουν συνεργαστεί πολλές φορές και με τη βιβλιοθήκη και θα έχουν λοιπόν αυτή την παρουσίαση. Έχετε πράγμα, κύριε Ναι, κ. είναι πολλά γιατί από την εμπειρία μας από προηγούμενες χρονιές είχε, είχε πολύ μεγάλη προσέλευση και ήταν πολύ επιτυχημένα. Mm -hmm. Θα πρέπει να σας πω ε, ότι για όλες τις εκδηλώσεις, εκτός από την παρατήρηση με τα τηλεσκόπια, θα πρέπει ε, όποιο θέλει να έρθει να πάρει ένα δελτίο προτεραιότητας από τα ταμεία του Ιδρύματος mm -hmm. ε, που θα ξεκινήσουν να μοιράζονται στις 8.30 ώρα. Ωραία. Δηλαδή θα πάει εκεί και θα ζητήσει ότι εγώ θέλω ας πούμε να πάω στην ε, παράσταση του πλανηταρίου ή θέλω να πάω να παρακολουθήσω την ομιλία ή α, αντίστοιχα ό,τι θέλει. Ας πούμε, mm -hmm. Και θα πάρει ένα δελτίο για να μπορέσει να μπει, γιατί φυσικά είναι και περιορισμένε θέσει. Ε, ναι, ω όσο, όσο χωράνε. Ω όσο χωράνε, <laughs> ακριβώ. <laughs> ναι, ναι. Δεν μπορεί να μπουν περισσότεροι. Ε, ελπίζω πραγματικά να μείνει ο καλό καιρό ε, και ο καθαρό ουρανό μέχρι το βράδυ γιατί για των παρατήσει ναι. του ουρανού είναι πραγματικά και με ανθρώπους που ξέρουν πώς να χειριστούν τα τηλεσκόπια είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να ευχηθούμε να σε όλους όσους πάνε να περάσουν πάρα πολύ καλά και δεν έχουμε καμία... Ε, αμφιβολία ότι κάπως έτσι θα γίνουν απλώς ε, ε, να, να θυμίσουμε τη Διεύθυνση του Ιδρύματος ναι, έτσι, είναι... όλοι το ξέρουν βέβαια ναι, αλλά... είναι στη Λεωφόρο Συγκρού Χαμηλά ε, Τηλεφόρου συγκρού 387 είναι ο, το, η διεύθυνση ακριβώ. Κατεβαίνοντα από, από Αθήνα από το, αριστερά. Ναι. Απέναντι από τον παλιό υπόδρομο. Ναι, βέβαια δεν είναι και εύκολο το πάρκινγκ, να το πούμε και αυτό. Για θέλουν να είναι εκεί, καλό θα είναι να φροντίσουν λίγο νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι, ναι βέβαια, να, βέβαια, να, βέβαια. Να τα πούμε βέβαια, όλα αυτά. Βέβαια, γιατί... βέβαια, έτσι είναι. Ισχύει. <laughs> λοιπόν, καλή επιτυχία. Σα περιμένουμε και του χρόνου. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά μεσημέρι. Γεια. Γεια σας. Λοιπόν, για μερικά λεπτά ακόμα έχουμε το διαγωνισμό τον αντάπτορα ρεύματος της Ντέβολο, Powerline. Μας στέλνετε, mail στο, όχι mail, μας στέλνετε γράφοντας α-π κενό, ονοματεπώνυμο και mail στο 54160 SMS μας στέλνετε και για άλλα 10 λεπτά περίπου εδώ θα είμαστε. Θέλω να σας πω εδώ και το, το χάσα Ναι για το Δήμο θα πάμε περιστέρι θα πάμε περιστέρι, Γιατί σήμερα το απόγευμα στις 7 Ο Δήμος διοργανώνει παιχνίδι πόλης Και το δώρο είναι ένα τάμπλετ Γι' αυτό το λέμε κιόλας Στο υπέροχο άλσο στις πόλεις μας λέει η φίλη τη Και φίλη δικιά μου η Μαρία Φιλιππή Ρευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ε, Στο υπέροχο άλσο στις πόλεις για πολύ παιχνίδι είναι ένα σοβαρό παιχνίδι, πως μας λέει η Μαρία, και δεν έχω, καμία, καμία ντυ, κατή, δεν έχω κανένα λόγο να μην την πιστέψω. Ε, για πρώτη φορά διοργανώνεται από Δήμο, παιχνίδι, πόλη τέτοιο και αξίζει συμμετοχή. Ε, και βέβαια όσοι συμμετάσχουν και κερ... ε, Ένας που θα συμμετάσχει Από αυτούς και θα παίξει Θα κερδίσει και ένα τάμπλετ Λοιπόν όσοι είσαστε εκεί κοντά στην περιοχή Υπάρχει και μια σελίδα στο facebook Η οποία λέγεται γνώρισε την πόλη σου Όπως σας το ακούτε στα ελληνικά Δήμος Περιστερίου για να την ψάξετε Με χάρτες ε, Στο άλσος Περιστερίου είναι είπαμε Όσοι από εκείνες της κάντε μια βόλτα δεν ξέρω να προλαβαίνετε να πάτε στις 7 στο Άλσος Περιστερίου και μετά να κατέβετε γρήγορα στο πλαντάριο. Μπορεί οι μισοί να πάνε από εδώ στην οικογένεια και άλλοι μισοί από εκεί. Επίσης, τι άλλο να σας πω, να σας πω αυτό που μας λέει ο Ντίνο ότι μετά από δύο μήνες απεργία λέει σήμερα δεν δουλεύει αναμεταδότηση και δεν ακούμε. Τι να πω, λυπάμαι. Μπείτε και στην ομάδα στο Facebook, στο InfoCafé, όσοι έχετε Facebook, γιατί έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως αυτό το cloud, το δωρεάν που, που δίνει το μια υπηρεσία που λέγεται copy, και στο οποίο αν πάμε με φίλους, εκτός από τα 15 γίγα που δίνει δωρεάν, παίρνετε και άλλα 5 γίγα δωρεάν. Ναι, εδώ βλέπω ε, τα προσθέτει με verification και αυτά Έχω, Έχουν βάλει τα παιδιά επάνω ό,τι πρέπει να κάνετε Κάντε μια βόλτα Να ακούσουμε ο Κώστα μάλλον ένα τραγουδάκι Για να μπα εδώ στο διαγωνισμό που έγινε χαμός με τα SMS Λοιπόν, σταματάμε τώρα, όσοι στείλατε στείλατε Μόλις ξεκινήσει το τραγούδι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα Και πρέπει να τα αντιγράψουμε κιόλας Για να κάνουμε την κλήρωση Ένα είναι, τι να κάνουμε Ο Μεγάλος νικητής λοιπόν α, Του διαγωνισμού Είναι ο Λουκάς Πιλάλα, Που το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.51 Συγχαρητήρια κύριε Πιλάλα, Θα δώσουμε τα στοιχεία σας Στην τέβολο για να συνοηθείτε γι' αυτό Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους Όσους συμμετείχαν για την αγάπη σας Ελπίζω ότι δεν συμμετείχατε μόνο για, το... για να πάρετε κάτι Αλλά γιατί μας αγαπάτε κιόλα. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, θα σα αφήσουμε. Αλλά ανανεώντα το ραντεβού μα για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ο Κώστας Μουρελά ήταν εδώ για να ρυθμίσει τον ήχο. Η Δήμη Τρακόχυλα διάλεξε, μουσ... διάλεξε τίποτα. Η Δήμη Τρακόχυλα δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Μουσική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παπαναγιώτου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο Ελληνική Ραδιοφωνία ήταν η Βάλια Καημάκη, πολύ χαρούμενη που σα ξαναβρήκα. Και αύριο, αύριο να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο, λίγο μετά τη μία το ραντεβού μας εδώ πάλι, παρέα, να είστε όλοι καλά, γεια σας!